Κυρία Ρώσφιου, καλή σα μέρα. Καλή σα μέρα και καλημέρα στου ακροατέ. Ε, πρωτοπορία για τα τρικάλα και ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο η αλήθεια: Γιατί στη βιβλιοθήκη των τρικάλων είναι πολύ ο κόσμος που έρχεται καθημερινά. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη η βιβλιοθήκη ναι. και έτσι για αυτό ακριβώ το λόγο ναι. έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση στο κοινό σε όλε τι ηλικίε. Όσον αφορά το δίκτυο των πρωτοπόρων τώρα, ναι. είναι δεύτερη χρόνια που πραγματοποιείται από το Future Library ναι. και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει ανθρώπους οι οποίοι θα τους, τους οποίους θα τους εκπαιδεύσει έτσι ώστε να φέρουν τις αλλαγές στις βιβλιοθήκες. Οι αιτήσει ήταν ανοιχτέ για όλου του συναδέλφου από του εργαζόμενου των βιβλιοθήκων σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Mm -hmm. Και πέρυσι υπήρχε το δίκτυο, το δίκτυο των πρωτοφπόρων και φέτο υπάρχει και εύχομαι να υπάρχει και του χρόνου και τι επόμενε χρονιές έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι των βιβλιοθήκων να ε, εκπαιδεύονται σε καινούρια για την καινοτομία, για τα οράματα και ο στόχο βυσικά είναι να μπορούν δηλαδή οι δημόσιε και οι δημοτικέ βιβλιοθήκε να προσφέρουν. Υπηρεσίε οι yes. οποίε είναι πολύ αποτελεσματικέ και να προσελκύσουν και ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τη τοπική ορεινότητα. Βρείτε μα λίγο τι αλλάζει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τι βελτιώνεται, τι εξυγχρονίζεται. Κοιτάξτε, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη ε, αυτή τη στιγμή, ε, πέρα από την εκπαίδευση του υπαλλήλου, ε, μου ε, δηλαδή, είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το Library Press Display. Ε, το ίδρυμα βασικά πρέπει να σας πω λίγο για, το, για την εταιρεία του Future Library, την αστική ναι, ναι, ναι. εταιρεία. Ναι. Είναι μια εταιρεία για την προώθηση της καινοτομία, τη δημιουργικότητα και των κοινωνικών δικτύων. Ναι. Αυτή ιδρύθηκε το 2011 και έχουμε από πίσω την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ένωσε σε μια ψηφιακή πλατφόρμα κατά κάποιον τρόπο όλες τις βιβλιοθήκες, τι δημόσιες και τι δημοτικές όλες της Ελλάδος, ναι, ε, Ελληνικής πολιτικής για τις Λοιπόν, πέρυσι έγιναν καλοκαιρινέ εκστρατείες σε 67 πόλεις, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες σε 67 ολόκληρες πόλεις της στην Ελλάδα. Mm -hmm. Φέτος είναι 117 mm -hmm. οι βιβλιοθήκες και οι πόλεις οι οποίες συμμετέχουν με καλοκειρινές δράσεις για τα παιδιά. Mm -hmm. Ταυτόχρονα ενισχύουν τι βιβλιοθήκες είτε με ηλεκτρονικό εξοπλισμό είτε και με βιβλία. Mm -hmm. ε, ε, ανα, έκαναν ανακαίνιση σε 10 παιδικά τμήματα στη Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική τρ, Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή παρέχουν το Library Press Display σε 10 βιβλιοθήκες, οι οποίες μέσα στι 10, 10 είναι και η Δημοτική Βιβλιοθήκη των Τρικάλων, η οποία αυτή το Press Display είναι ε, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό περίπτερο στον κόσμο, θα το λέγαμε. Έχει μέσα 2.200 από τα πιο δημοφιλές εφημερίδες και περιοδικά yeah. από 94 χώρες σε 54 γλώσσες. Yeah. Αυτή η υπηρεσία yeah. δίνεται μέσω του κέντρου πληροφόρησης ε, από το δωρεάν στους πολίτες. Yeah. Δηλαδή είναι μία πύλη πληροφόρησης ανοιχτή. Σε όλο τον κόσμο, yeah. βέβαια, ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Ε, ετοιμάζουμε ήδη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη ένα ανοιχτό κάλεσμα στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα αρχικά στου δημοσιογράφου, μια και τα εφημερίδε και τα περιοδικά είναι το τομέα του. Θα ε, γίνει ένα πρώτο κάλεσμα και μια πρώτη ενημέρωση και βέβαια θα ακολουθήσει και η ανοιχτή ενημέρωση για όλο το κοινό. Ε, αυτή η διάκριση τώρα όσον αφορά εμένα προσδοκούμε να είναι φορέα αλλαγών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Γιατί αν μπορέσουμε όλοι οι εργαζόμενοι, και από όλε τι βιβλιοθήκε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σαν ένα δίκτυο, mm -hmm. θα μπορούμε να συντονίζουμε δράσεις οι οποίες αφορούν την περιφέρειά μα αλλά και περισσότερο και ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό είναι πολύ... και για σας και προφανώ για το κοινό ακόμη περισσότερο. Ναι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Ακούγοντα πριν τον συνάδελφο από τις παιδικές βιβλιοθήκες της Καρδίτσας ε, θέλω και εγώ να πω ότι και εμείς ετοιμάζουμε τις δράσεις στις καλοκαιρινές θα είναι πάνω από ε, όλο το μήνα τον Ιούλιο, mm -hmm. είναι πάρα πολλές οι δράσεις με πολύ ωραία τα θέματα, οι ηλικίες είναι το παιδιών μέχρι και ε, μέχρι 14 χρονών περίπου από, από προσχολική ηλικία μέχρι και 14 χρονών περίπου mm -hmm. ε, με Μεγάλη ποικιλία αναγνώσει βιβλίων, δραστηριότητε, κατασκευέ, επιτραπέζια παιχνίδια. Ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και πολύ όμορφο πρόγραμμα. Πέρυσι που κάναμε την πρώτη φορά, ε, την πρώτη εξ, καλοκαιρινή εκστρατεία, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πάνω ναι, από... ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πάνω από χίλια παιδιά. Μιλάμε για 20.000-25.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν σε όλε τι δράσει όλων των βιβλιοθήκων. Mm -hmm. Είναι πολύ σημαντικό που οι βιβλιοθήκε κινούνται. Και κάτι κάνουνε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είναι λίγο έτσι το μέλλον, φαίνεται ζωφέρο, δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Και όμως οι βιβλιοθήκες παλεύουνε να κρατήσουνε το κόσμο, να αποδείξουνε την αξία τους και να εξασφαλίσουνε τη βιώσιμότητά τους το σημαντικότερο. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Ρώσκιου, να σας ευχαρώ για τη διάκρισή σας και εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να Καλημέρα.